Άνθρωποι σε ζωφερούς καιρού Βάλτερ Μπένγεμιν Μετάφραση Βασίλης το Μανάς Εκδόσεις 2. Δύο Η κριτική ασχολείται με το περιεχόμενο αλήθειας ενός έργου τέχνης. Ο σχολιασμός με το θέμα του. Η σχέση ανάμεσα στα δύο καθορίζεται από τον βασικό νόμο της λογοτεχνίας, σύμφωνα με τον οποίο το περιεχόμενο αλήθειας του έργου είναι τόσο πιο έγκυρο, όσο λιγότερο εντυπωσιακά και περισσότερο ενδόμηχα είναι δεμένο με το θέμα του. Αν συνεπώς αποδεικνύεται πως αντέχουν στο χρόνο εκείνα ακριβώς τα έργα που η αλήθεια τους είναι βαθύτερα μπηχμένη στο θέμα τους, ο παρατηρητής που τα ατενίζει πολύ καιρό έπειτα από τον καιρό τους, βρίσκει τα ρεάλια ακόμα πιο εντυπωσιακά στο έργο, αφού έχουν ξεθοριάσει και χαθεί μέσα στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι το θέμα και το περιεχόμενο αλήθειας, ενωμένα κατά την πρώτη περίοδο του έργου, διαχωρίζονται κατά τη μετέπειτα ζωή του. Το θέμα γίνεται πιο εντυπωσιακό, ενώ το περιεχομένο αλήθειας διατηρεί τον αρχικά συγκαλυμμένο χαρακτήρα του. Συνεπώς, όλο ένα περισσότερο, η ερμηνεία του εντυπωσιακού και του αλόκοτου, δηλαδή του θέματος, γίνεται προϋπόθεση για οποιονδήποτε μεταγενέστερο κριτικό. Μπορούμε να τον παρομοιάσουμε με παλαιογράφο εμπρό σε μια περγαμηνή, που το ξεθοριασμένο κειμενό τη το έχουν σκεπάσει τα εντονότερα σκιαγραφήματα μιας γραφής η οποία αναφέρεται στο κείμενο. Όπως ακριβώς ο παλαιογράφος θα πρέπει να ξεκινήσει διαβάζοντας τη γραφή, ο κριτικός πρέπει να ξεκινήσει σχολιάζοντας το κείμενο του. Και πριν από τη δραστηριότητα αυτήν, αναδύεται αμέσως ένα ανεκτήμητο κριτήριο της κριτικής κρίσης. Μόνο τώρα μπορεί ο κριτικός να υποβάλει το βασικό ερώτημα όλης της κριτικής. Δηλαδή, αν το λαμπρό περιεχόμενο αλήθειας ενός έργου οφείλεται στο θέμα του ή αν η επιβίωση του θέματος οφείλεται στο περιεχόμενο αλήθειας. Γιατί, καθώς αυτά χωρίζονται στο έργο, αποφασίζουν για την αθανασία του. Μ' αυτήν την έννοια, η ιστορία των έργων τέχνης προετοιμάζει την κριτική του. και γι' αυτό η ιστορική απόσταση αυξάνει τη δύναμή του. Αν, για να χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση, Βλέπουμε το διογκούμενο έργο ως νεκρική πυρά, Μπορούμε να παρομοιάσουμε τον σχολιαστή του με χημικό Και τον κριτικό του με αλχημιστή Ενώ ο πρώτος έχει για μοναδικά αντικείμενα της ανάλυσης του Τα ξύλα και τη στάχτη Ο δεύτερος ενδιαφέρεται μόνο για το ένιγμα της ίδια της φλόγας Το ένιγμα του να είσαι ζωντανός Έτσι ο κριτικός έρωτά για την αλήθεια που η ζωντανή της φλόγα εξακολουθεί να καίει πάνω στα βαριά κούτσουρα του παρελθόντος και τις αλαφρές τάχτες της ζωής που έχει παρέλθει. Αυτά έγραφε στις εισαγωγικές παραγράφους του δοκιμίου για τις εκλεκτικές συγγένειες ο νεαρός Βάλτερ Μπένιαμιν. Ο κριτικός ως αλχημιστής που ασκεί τη σκοτεινή τέχνη της μετατροπής των μάτιων στοιχείων του πραγματικού στον λαμπρό ανθεκτικό χρυσό της αλήθεια ή μάλλον που παρατηρεί και ερμηνεύει την ιστορική ανέλυξη, η οποία επιφέρει έναν τέτοιον μαγικό μετασχηματισμό. Ό,τι και αν σκεφτούμε γι' αυτό το σχήμα, δύσκολα αντιστοιχεί σε οτιδήποτε έχουμε συνήθως στο μυαλό μας όταν εντάσσουμε ένα συγγραφέα στους κριτικούς λογοτεχνίας. Υπάρχει ωστόσο ένα άλλο, λιγότερο αντικειμενικό στοιχείο που εισέρχεται στη ζωή όποιων έχουν νικήσει το θάνατο, όπως λέγαμε. Είναι το στοιχείο της κακοτυχίας και τον παράγοντα αυτόν πολύ χαρακτηριστικό στη ζωή του Μπένγεμιν δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε εδώ επειδή ο ίδιος που πιθανόν ποτέ δεν σκέφτηκε ούτε ονειρεύτηκε τη μεταθανάτια φήμη το είχε τόσο εξέρετα συνειδητοποίηση. Στα γραπτά και στις συζητήσεις του μιλούσε για τον Καμπουράκο το Bicklicht Menlein καμπούρικο ανθρωπάκι μια μορφή του γερμανικού παραμυθιού Desknappen-Wunderhorn από την πιο περίφημη συλλογή γερμανικής λαϊκής ποιήσης. Όταν κατεβαίνω στο κελάρι μου για να πάρω λίγο κρασάκι, ένας καμπουράκος που είναι εκεί μου αρπάζει την κανάτα μου. Όταν πηγαίνω στην κουζίνα μου για να φτιάξω τη σούπα μου, ένας καμπουράκος που είναι εκεί μου σπάζει τη χιτρούλα μου. Ο καμπούρη ήταν πολύ παλιός γνώριμος του Μπένιαμιν που τον είχε πρωτοανταμώσει όταν παιδί ακόμα, βρήκε το ποίημα σε ένα παιδικό βιβλίο και ποτέ δεν το λησμόνισε. Μα μόνο μια φορά, στο τέλος του κειμένου του «Παιδικά χρόνια στο Βερολίνο» γύρω στα 1900, όταν προβλέποντας το θάνατο επιχείρησε να πιάσει όλη του τη ζωή, όπως λέγεται ότι περνά μπροστά από τα μάτια των ανθρώπων όταν πεθαίνουν, δήλωσε καθαρά ποιο και τι ήταν αυτό που τον είχε τρομοκρατήσει από τόσο νωρί και έμελε να τον συνοδεύσει μέχρι το θάνατό του. Η μάνα του, όπως και εκατομμύρια άλλες μανάδες στη Γερμανία, έλεγε «χαιρετίσματα από τον κύριο Ατζαμί», όποτε συνέβαινε μια από τις αναρρύθμητες μικροζημίες της παιδικής ηλικία. Και το παιδί φυσικά ήξερε σε ποιον αναφερόταν αυτό το Ατζαμίς. Η μάνα ανέφερε τον Καμπουράκο, που έβαζε τα αντικείμενα να κάνουν τα κατεργάρικα κόλπα του στα παιδιά. Ο Καμπουράκος σου βάζε τερκλοποδιά όταν έπεφτες και σου πετούσε από το χέρι τα πράγματα που γίνονταν θρύψαλα. Και αφότου το παιδί έγινε ενήλικος, ήξερε πια ότι αγνοούσε το παιδί. Ότι δηλαδή δεν είχε προκαλέσει το παιδί τον Καμπουράκο κοιτάζοντάς τον, σαν να ήταν το αγόρι που ήθελε να μάθει τι είναι φόβος. Αλλά ότι ο Καμπούρης τον είχε κοιτάξει και η αδεξιότητά του ήταν ατυχία. Γιατί Εκείνος που τον κοιτάζει ο ανθρωπάκος δεν δίνει σημασία. Όχι στον εαυτό του και όχι στον ανθρωπάκο. Κατάπληκτος στέκει μπροστά σε ένα σωρό συντρίμια. Χάρη στα γραμματά του, που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, μπορούμε τώρα να σκιαγραφίσουμε σε αδρές γραμμές τη ζωή του Μπένιαμιν. Και θα μπαίναμε πράγματι στον πειρασμό να την σαν μια σειρά από τέτοιους σωρού συντρίμια, αφού δεν υπάρχει τίποτα που να μην το είδα και ο ίδιος έτσι. Αλλά η ουσία είναι ότι ήξερε πολύ καλά τη μυστηριώδη αλληλεπίδραση, τον τόπο στον οποίο αδυναμία και ιδιοφυΐα συμπίπτουν Πράγμα που με τόση μαστοριά διέγνωσε στον Προύστ. Γιατί βέβαια μιλούσε και για τον εαυτό του, όταν, συμφωνώντα απόλυτα, παρέθετε τα λόγια του Ζακ Ριβιέρ για τον Προύστ. Πέθανε από την ίδια απειρία που του έδωσε τη δυνατότητα να γράψει τα έργα του. Πέθανε από άγνοια, επειδή δεν ήξερε να ανάψει φωτιά ή να ανοίξει το παράθυρο. Όπω ο Προύστ ήταν κι αυτό εντελώ ανίκανο να αλλάξει τι συνθήκε τη ζωή του και όταν ακόμα ήταν έτοιμες να το συντρίψουν. Με μια ανακρίβεια που θυμίζει η πνοβάτη, η αδεξιότητά του τον οδήγησε αλάθευτα στο επίκεντρο μιας ατυχίας ή εκεί όπου ενδεχομένως ελόχευε μια ατυχία. Έτσι, τον χειμώνα του 1939-40, ο κίνδυνος των βομβαρδισμών τον έκανε να αφήσει το Παρίσι για ένα ασφαλέστερο τόπο. Λοιπόν ούτε μια βόμβα δεν έπεσε ποτέ στο Παρίσι. Αλλά το ΜΟ, στο οποίο πήγε ο Μπένιαμιν, ήταν κέντρο συγκέντρωση στρατευμάτων και πιθανόν ένα από τα ελάχιστα μέρη της Γαλλίας που κινδύνευσε σοβαρά εκείνους τους μήνες του Κάλπικου πολέμου. Αλλά όπως ο Προύστ, είχε κάθε λόγο να ευλογεί την Κατάρα και να επαναλαμβάνει την αλόκοτη προσευχή από το τέλος του λαϊκού ποίηματος, με το οποίο κλείνει τι αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και αγαπημένο, αχ, σε παρακαλώ, προσευχήσου και για τον Καμπουράκο». Αναδρομικά, το το δείχτη, από αξία, μεγάλα χαρίσματα, αδεξιότητα και ατυχία, στο οποίο πιάστηκε η ζωή του, μπορούμε να το βρούμε ως και στην πρώτη καθαρή τύχη που εγκαινίασε τη συγγραφική σταδιοδρομία του Μπένιαμιν. Έπειτα από μεσολάβηση φίλου Είχε κατορθώσει να βάλει το κείμενο Οι Εκλεκτικέ Συγγένειε του Γκέτε στο περιοδικό του Hofmannstall Deutsche Beiträge. Η μελέτη αυτή, ένα αριστούργημα τη γερμανική πεζογραφία και ακόμα απαράμιλο στο γενικό πεδίο τη γερμανική λογοτεχνική κριτική και στο εξειδικευμένο πεδίο των μελετητών του Γκέτε, είχε ήδη απορριφθεί 7 φορέ. Και η ενθουσιώδη έγκριση του Hofmannstall ήρθε σε μια στιγμή κατά την οποία ο Μπένιαμιν είχε σχεδόν απελπιστεί και δεν πίστευε ότι θα βρισκόταν κάποιο να το πάρει. Αλλά υπήρξε μια αποφασιστική ατυχία, που προφανώς ποτέ δεν έγινε πλήρως κατανοητή, η οποία, υπό τις δεδομένες περιστάσεις, συνδεόταν αναγκαστικά με αυτήν την τύχη. Η μοναδική υλική ασφάλεια, στην οποία θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή του η πρώτη δημόσια εντυπωσιακή εμφάνιση, ήταν το πρώτο βήμα μιας πανεπιστημιακής σταδιοδρομίας για την οποία προετοιμαζόταν ο Μπένγεμιν. Βέβαια αυτό δεν θα του έδινε ακόμη τη δυνατότητα να κερδίζει προς το ζήν, θα ήταν προς το παρόν άμυστος, αλλά πιθανόν θα παρακινούσε τον πατέρα του να τον στηρίξει οικονομικά ώσπου να διοριστεί τακτικός καθηγητής, αφού αυτό ήταν τότε η κοινή πρακτική. Δυσκολευόμαστε τώρα να καταλάβουμε πως ο ίδιος και οι φίλοι του δεν κατάλαβαν ότι μια χαμπιλιτασιόν σε έναν κοινότατο καθηγητή πανεπιστημίου έμελε να καταλήξει σε καταστροφή. Αν οι εμπλεκόμενοι κύριοι διακήρξαν αργότερα ότι δεν κατάλαβαν ούτε μια λέξη από τη μελέτη προέλευση της γερμανικής τραγωδίας, την οποία είχε υποβάλει ο Μπένιαμιν, ασφαλώς τους πιστεύουμε. Πώς να καταλάβουν έναν συγγραφέα που η μέγιστη περηφάνεια του ήταν ότι η γραφή συνίσταται κατά μέγα μέρος από παραθέματα η παλαβότερη τεχνική ψηφιδοτού που μπορούμε να διανοηθούμε και που έδινε τη μεγαλύτερη έμφαση στα έξι ρητά τα οποία προηγούνταν Κανένα δεν θα μπορούσε να συλλέξει πιο σπάνια ή πιο πολύτιμα. Ήταν λε και ένα πραγματικό δάσκαλο είχε κατασκευάσει ένα απαράμιλο αντικείμενο μόνο και μόνο για να το δώσει για πούλιμα στο πλησιέστρο παζάρι. Στα αλήθεια, δεν χρειαζόταν πια ούτε ο αντισημιτισμό, ούτε η δυσπιστία προ ένα παρήσακτο μια και ο Μπέντιαμεν είχε πάρει πτυχίο στην Ελβετία κατά τα χρόνια του πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ούτε η συνήθι ακαδημαϊκή δυσπιστία προς οτιδήποτε δεν είναι εγγυημένα μέτριο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.